Ο Νόνο Ήτον, λοιπόν, θα είπε ο πρόεδρο εκεί τη ΟΝΕΔ, όλοι αυτοί κάποια στιγμή θα κυβερνήσουν και τη χώρα. Τον τους βλέπετε να είναι πρόεδροι στα μικρά, θα γίνουν και στα μεγάλα και γιατί όχι. Τόση και τόση, τόση και τόση, το όχι έχει μπει παντού, Τόσοι και τόση έχουν κυβερνήσει τη χώρα. Ο Αντώνης Αμαραστόρα που έφυγε από την Προεδρία, ξανανοίγει την πολύ επιτυχημένη επιχείρηση που είχε στην Αμερική, τελικά την ανοίγει και εδώ. ανοίγ Aurexia Pizza, Pizza's Ble! Number one Italian Pizza! Mia είναι η αυθεντική italική pizza! Αυτή που ψίνεται σε φούρνα με ξύλα! Γι' αυτό, Pizza's Ble! Nie, lawnica, Pizza! Para gęlin pizza's ble, para gęlin pizza's ble! Sto <fShape> sto ngosmo, sti diano -mi pizza's ble! Przedostą κόσμο στη διανομή pizza! Number 1 delivery pizza. Para girl is there. Plearnie's trees. Dora, yes are you? It Order now. And and friends. See pizza avrio ora. ANTONIS and friends. Mera clidi ki pizza.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 ιστορικών διαστάσεων ακόμα εν ζωή στον πλανήτη ο Φιντέλ δεν ξέρω σκέφτεστε Παραφάνης. κάποιον άλλο <σχει> Ω, πρέπει να το πούμε τώρα αυτό είναι, είναι σαφές ο τύπος έκανε την επανάσταση στην κούβα το 1953 <σχει> ε, με, όταν με τους μπαρμπούδος ε, αποβιβάστηκαν και κάναν τη μεγάλη πορεία προς, προς την Αβάνα και έχουμε 2015 <σχει> <σχει> άλλα τάλλων και όλα μαζί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 Ωραία, παιδάκι μου, να πούμε τι γίνεται. Τι θα γίνει, Μωρή Σαββούρα, να το παλικάρι, Τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορεί Λέρω, το δεν μπορεί να όλα καλά. Έχει και τα χωρά του. Τι να κάνουμε. Με τόσα γιον να γίνει το παλικάρι τώρα. Πάει τώρα να μιλάει κατευθείαν με το Θεό, που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 Ε, καλά τώρα. Με... Αυτό είναι φασισμός. Με... Εγώ θα αγωνιστώ για αυτό. Να μπορεί και ο Σάκης να εκφράζει με... την άποψή του. Με... Και όλοι η κάστα του Σάκη, αχ... αν το χάρηκα για ένα λόγο, είναι αυτό, ε... ότι όσα σιχάματα ήτανε στα πράγματα όλα αυτά τα χρόνια, με... τον ήπιανε με ένα 61,5%. Ε... Καλή <Ρι> Όλα καλά είναι τώρα. Όλα καλά. Όλα καλά. Να δείτε τα χρήματα Μέρκελ, φίλε τώρα. Τσίσα, τσίσα η Μέρκελ. <Ρι> Γιατί υπολογίζουν και πολύ του δημοκρατικού θεσμού αυτοί. <Ρι> Την έκφραση του λαού, αν κάτι του ευαισθητοποιεί, είναι όταν λαό εκφράζεται. <Ρι> είναι μια γλυκιά φραουθίτσα που λέμε. <Ρι>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 Συντετριμένος ρε φίλε σήμερα, έφυγε ο Σαμαράς, έφυγε ο Βαρουφάκης, τον είδα στη συνέντευξη, σαν Αμερικανός πεζωναύτης ήταν με αυτό το χακί. Είμαι πάρα πολύ συντετριμένος σήμερα. Ελίκω. Όλοι δεν είμαστε, όλοι τρινούν όλοι φασίστες και ακροδεξί ακροδεξοί που χάσανε Αντώνη. Δεν χάσανε αντόνι Άγγελο χάσανε. Ας θα να πάνε. Ναι Σπαράζω μέσα μου <συλίξεις> Το χάσαμε το μεγάλο ηγέτη της δημοκρατικής παράταξης Δεν θα λε έτσι θα Αν λες... Ατωνάκη μου ξυπλήσαμε οι σκλάβοι Και δεν θα σου ξαναπεί κανένα τίποτα ε, Εγώ θα το πω <συλίξε> αυτό Δεν σέβεστε τίποτα πια Θέλω με πάρα πολύ που σου μιλώ Ότι σε αγαπώ πάρα πάρα πολύ Και συνεχίστε να είστε όπως είστε Σε αυτιά μου και στο θέμιο <συλίξε> Σαββατοκύριακο το ξεκά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 Μην 9 Ιουλίου στι 10 το πρωί. Αυτή ημέρα θα αλλάξει τη ζωή σου. Discover the Μάθε τα πάντα για τι πουδέ και τι διεθνεί ευκαιρίε που σου προσφέρει το δευτερνεί. Συνάτηση επαγγελματικού συμβούλου να σχεδιάσετε μαζί την επαγγελματική σου πορεία και συμβούλου υποτροφιών για το κατάλληλο πλάνο οικονομική στήριξη. Discover the -Day. συμμετοχή στο Discover the, -Day. The, the American College of Greece. Το νέο newsbomb.gr Ανανεωμένο, με νέα εικόνα Ακόμα πιο πλούσιο περιεχόμενο Και ακόμα ευκολότερη πλοήγηση Στο desktop, στο tablet ή στο κινητό σας Είναι η απόλυτη εμπειρία ενημέρωσης Για να γνωρίζετε Αμέσως ό,τι σκάει Newsbomb.gr Τι σχέση έχει ένα βενζινάδικο Ένα πλυντήριο αυτοκινήτων Μία εξάδα μπήρες χωρίς αλκοόλ Με το κτέο του αυτοκινήτου σου Και εσύ που κερδίζει και σε γεμίζει με δώρα αξίας άνω των 25 ευρώ. Τώρα μόνο στην Οτέκο περνάς κτέο και φεύγει με 10 ευρώ δωρεάν βενζίνη, δωρεάν πλύσιμο αυτοκινήτου, 6 κουτιά Amstel Free με 0% αλκοόλ και έκπτωση 5 ευρώ στην επόμενη κάρτα καυσαερίων. Για κτέο, μόνο Οτέκο. Κάλεσε 10-20-30, κλείσε ραντεβού για σίγουρο έλεγχο και πάρε τα δώρα σου. Κυριακή αποκλειστικά στη Real News. Ιστορικά θέματα. Το κορυφαίο περιοδικό ιστορία στην Ελλάδα κάθε Κυριακή στη Real News. Αυτή την Κυριακή στο πρώτο τεύχο. Η σύγκρουση καραμανλεί με το παλάτι. Ο ρόλο του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου. Το όραμα τη Ενωμένη Ευρώπη. Και πολλά άλλα θέματα. Μαζί. Το νέο CD του Έρο Αμαζότη με 14 ολοκαίμια τραγούδια. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Ρία στου ενενταεπτά 97.8 Το αληθινό ραδιόφωνο. No money, δεν πειράζει. Νομάδι no δεν πειράζει. Μια χαρά. Αυτή η φράση νομίζω θα είναι καθοριστική και για το επόμενο χρονικό διάστημα γιατί ήταν δεν να έρθουν. Οπότε το δεν πειράζει, μάλλον θα εγκατασταθεί για πολύ καιρό εδώ, αν όχι για πάντα δεν είναι κακό, από τίποτα άλλο. Καλύτερο αυτό. Και λέει ο μια παλιά ιστορία. Ο είναι ο η Μαρία Κανελοπούλου μου είχε πει μια, όταν ήταν με μια φίλη που είδε την παξινού και τη ρώτησε την Παξινού γιατί φαίνεσαι να έχεις τόσο μεγάλο τράκ εσύ, που, τράκ εσύ που είσαι τόσο μεγάλη ηθοποιός και απάντησε η Παξινού έρχεται με το ταλέντο. Έτσι λοιπόν αυτή τη διοίκηση είχε να πει ο Ευκλήτης Τσακαλότος. Πώς όμως ο αντιεξουσιαστής δημοσιογράφος θα εκφράσει την αντίθεσή του σε αυτό που είπε ο Τσακαλώτος, ποιος είναι ο αντιεξουσιαστής δημοσιογράφος. Ο Γιάννης Πρετεντέρης. Και yeah. απλώς να διορθώσουν την ιστορία. Δεν αφορά την Παξινού, αφορά τη Σάρα Μπερνάρ που πάει μια νεαρή το λέει κυρία Μπερνάρ, ξέρετε εγώ δεν έχω καθόλου τράκ. Και της λέει, Σάρα Μπερνά, μια είχης, κορίτσι μου το, τρακ, πάει με το ταλέντο. Έπρεπε να δώσει ο αντιεξουσιαστή και πολύ καλά έκανε γιατί ο, ο ρόλο του δημοσιογράφου είναι να ελέγχει την εξουσία. Θέλει να δώσει τη δική του εκδοχή και, τον και έτσι αποκαταστάθηκε και σε αυτό το θέμα. Ο της προς την άλλη εξουσία ο Ε, τα κανάλια όμως υπάρχουν και εφόσον υπάρχουν τα κανάλια και οι εφημερίδε και όλα τα υπόλοιπα παίρνουν τηλέφωνο τον πατέρα του Βαρουφάκη και από εκεί αρχίζει η κομμωδία. Μάθατε για την παρέτηση δεν το ξέρω. Το περιμένατε εσείς. Όχι. Ε. Ε. Γιατί το 61,5% ανήκει στο Γιάννη. Ε. Και αν έκανε τώρα όπως ο, ο κόσμος θα το μάθει θα περνένε 90% που λέει ο λόγο. Γιατί τον αγαπάει το Γιάννη αγωνίστηκε. Το 61,3% ανήκει στο Γιάννη, πάντο ο πατέρας, ο γονιό Για το γιο του έχει να πει τα καλύτερα ακόμη κι αν παρεμβάλλεται. Ένα δημοψήφισμα με τεράστιο ποσοστό. Λαός Μεροσβού. Είπε ο Θήμιος να πάρουμε να συμπαρασταθούμε στον Παλούρδο. Περνώ δύσκολες ώρε. Σπαράζεις παράζει πολύ μέσα σου. Παράζω μέσα Ανήθικη επίθεση δεχθήκαμε Απ' του δίθεν αριστερού. Τι φταίμε εμεί οι φιλομνημονιακοί. Και αν δεν χρωστάγαμε, δηλαδή, θέλουν να μα βγάλουν από τα μνημόνια αυτοί. Και αν δεν χρωστάμε, τι θα κάνουμε, τι στόχο ζωή θα έχουμε. Χωρί σου Αν τυχόν. Εντάξει έφυγε ένα έχει όμω, αν βγει ο ίδιο και καλύτερο,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 Ναι. Η Ελένη που κάνει με βέχεται το. Μωρή Λουκά, βγήκε στο Channel 4, καλά, είδα. Σε όλα τα διεθνή μέσα, Μαρι. Ξεφτύλα μα έχει. Ο Άλδο του Σκάι ξεφτύλε, δεν τράπει να μπει με στο πλάνο. Μα... Αυτέ τι κρίσιμε τι ώρε. Μ... Θέλω να είσαι σοβαρή, μια νυφάλια φωνή μα έχει μείνει. Για ποιο λε, Βρία Ποσφαίλη. Σχολή... Νυφάλια φωνή εσένα, είπα. Δεν σου κολλάει, το ξέρω. Αλλά εσένα νου. Εσύ ο Σάκη και ο Εθνικό Στάρ μα έχετε απομείνει. Σήμερα. Σήμερα. Α την πόπη τη Όχι την πόπη, στο Σκάι βγήκε. Στο Σκάι. Τέλο πάντων, τώρα δεν πειράζει. Άντε, τι να πω, είσαι μια γνήσια λαϊκή αγωνίστα και δεν το εκτιμάει κανεί. Όχι, είσαι πολιτικό. Βγήκε παγκόσμια. Έκοψα το CNN, το BB. Τα έκανε όλα, που ήταν όλα τα έκανε. Να σου πω, Μωρή Λουκά, τι ψήφισε. Άκου εδώ, καλέ. Τι ψήφισε. Δεν Δεν πήγαμε να ψηφίσουμε. Δεν δέχομαι αυτό το δημοψήφισμα. Κουμώνι, έγραμη κουμπού. Το δημοψήφισμα είναι γελίο, είναι μάπα, είναι παροδία, είναι ψεύτικο. Βρωμοκουμούνι, έγινε, σε λουκά Εγώ λέω όχι, αλλά λέω όχι στο ευρώ, ναι στη δραχμή. Το γύρισε στα γεράματα. Εγώ το, το δημοψήφισμα το, το, το θέλω, ευρώ η δραχμή. Και λέω ναι στη δραχμή και επιστροφή εθνικό νόμισμα στη δραχμή. Και αυτά όλα είναι οικολογία. Ο τύπο είναι ψεύτικο. Πάπα, πάπα, πράγμα. Έλα, σ αφήνω, δεν, δεν το περίμενα τόσο. Να μου γύρισε και κλείδισα ξαφνικά, σα περνάτε σου το Να σου πω τι θα κάνουμε τώρα που χάσαμε τον παλικάρι. Το βαρουφάκι του, Σομαρά. Το βαρουφάκι, <συσίλισμα> Γιατί χάσαμε δύο παλικάρι, δεν χάσαμε ένα. <συσίλισμα> τι θα κάνουμε, Πού θα φωνάζει τώρα, μου λε. Τι θα φοράμε, παιδί μου, αυτό είναι το θέμα. Δεν έχουμε άνθρωπο να μα δώσει γραμμή dress code. Θα κυκλοφορούμε πάλι σαν γιούφτι, <συσίλισμα> <συσίλισμα> γιούφτι. Δεν θα έχουμε <συσίλισμα> όρεξη, <συσίλισμα> όρεξη <συσίλισμα> να φωτογραφηθούμε ούτε <συσίλισμα> με μια τσιπούρα. Okay. Παίζουν με την ψυχολογία του λαού, αυτό κάνουν οι κερατάδε. <συσίλισμα> Πάνω από που καλομάθαμε. Τουλάχιστον θα κα κυκλοφορεί ελεύθερο στα Εξάρχαια τώρα. Ναι. Το κλαίμε, το κλαίμε. Τον κλαίμε, τον κλαίμε. Τον κλαίμε το δόλιο. Τον το κλαίγανε που λένε αυτό. Και εμεί αποφάσισα να τον κλαίμε. Όλοι τον κλαίμε, το όλοι. Το θρηνή ακρόπολη, θρηνή καλαμάτα. Θρηνούν ναι. και τα άγρια δρεντρά. Που φυτρώνουν στην καλαμάτα αυτά τα δδεντρίλια. Θα τα ξετινάξουν τώρα. Τι να κάνει. Αυτά φοβάμαι. Αυτά ότι θα καταλήξει εκεί να ακούει η και να αποξηραίνει η κάναβη. Α κάνει η αναβίση μια συναυλία τουλάχιστον συμπαράσταση. Κάτι. Πώ θα το καταπιούμε αυτό. Τα μνημόνια να τα καταπιεί αυτό. Ναι. Δεν Καλά, περίμενε, μην βιάζει και εσύ. Μπορεί να θες υποψηφιότητα. Ε, Δεν τον έχει ικανό. Και τα το, μπωγαλάκια το του, πες το, να μαζέψεις τα μπωγαλάκια που έφερε Αυτές τις ομάδες αλήθειας, αυτά τα μουρτοειδή, αυτά σκέφτομαι τι θα απογίνουνε. Σε πόσους να δώσουμε κι εμείς δουλειά. Ε, Όλες α... αυτές τις άστεγες, ακροδεξιές, θηγατέρες, τι θα τι κάνουμε. Να σκάσου. Θα σκάσω, θα λυγίσω. Πάσω να αντέξω κι εγώ. Μη Σπαράζω μου... μέσα μου. Μην κάνεις καμία τρέλα. Θα κάνω, θα κάνω τρέλα. Μην κάνεις τρέλα. Μην... Όχι θα κάνω, δεν μου πεισί, θα κάνω. Θα σκάσω, θα βάψω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Για να γιατρέψω τις ατέλειωτες πληγές. Θα σε βοηθήσουμε όλοι. Άσε με πάνω να βάλω ένα ουίσκι. Ναι. Έχεις πονάρα. Το ξέρω, στο έλεγα εγώ. Είσαι καταπληκτικός, γιατί δεν το δουλεύει λίγο. Το δουλεύω. Ε, δεν άλλαξα τα πράγματα, δεν νιώθεις διαφορετικά. Δεν φυσάει άλλο αέρα στη χώρα. Ε, εντάξει τώρα, από τα όλα ναι που είχαμε συνηθίσει τόσα χρόνια, ένα άλλο αέρας... Να, μα τα εκεί, ε, δεν θέλω. Εντάξει. Κολλημένη, κολλημένη, αλλά λέει. δεν λέει και κάθε μέρα όχι ο αυτός μάει. ο λαός, μια φορά χρειάζεται και το είπε Ξέρει τι σκέφτηκα βρέσα. Εννοείται ότι ξέρω. Ότι πήγε στι προάλλες έξω που ήταν ο Βενιζέλο να του πάει τις ελιές και με το που βλέπει τη σαράφωλφώναζε. Στείλα τη δευτερόντσα, στείλα τη μαράκι! Μαράκι! Ή φόνοζε τη και μπερδεύουμε. Όχι, όχι, αυτήν έλεγα. Πανάθε Είπε είσαι. Είσαι. είσαι γιατί τα ξέρει όλα. Τι γιατί έγινε είχα Αμαρτία, <Ροίου> φεράν δεύτερα τζεσ. Μια διόρθωση γιατί μ' αρέσει να είμαι σωστό. Το Γιώργο είχα πάει να δω, όχι το Αγγέλη. Μήχε πρώτο και ένα μπάτσο του Γιώργου ακόμα το θυμάμαι. Ένα Ούγκαρο, και... μυαλό δεν είχε αλλά είχε μπράτσα. Και... Αυτό και το να μην έχει μυαλό να έχει μπράτσα και μικρό πουλίο, όμω δεν γίνεται. Εγώ ψάχνω και βρίσκω το μεγάλο. Σιγά μην κοιτάω το μικρό. Ξέρει εσύ, αλύσε μα του άπειρου. Βεβαίω δεν είμαι τη άποψη ότι οι Έλληνε πρέπει να γίνουν οι κοντεσπότε τη Ευρώπη, αλλά είμαι τη άποψη ότι πρέπει οι Έλληνε να γίνουν τα γκαρσόνια τη Ευρώπη. Σε ευχαριστώ, Πανεγία. Κρόνια τώρα που κάνουμε ραδιόφωνο και είναι πάρα πολλά. Οι διαμαρτυρίε όλων των ακροατών, πέρα από τα υπόλοιπα, τα γνωστά, ξέρετε, είναι ότι πολλέ διαφημίσεις, πολλέ διαφημίσεις Λοιπόν, ήρθε και η εποχή, το ζήσαμε και αυτό, που δεν έχει πολλέ διαφημίσει. Αυτό δεν είναι ευχάριστο, βεβαίω, το καταλαβαίνετε.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 Ε, ο Μπογδάνο είχε πει ή έτσι είχαν καταλάβει οι ακροατέ τηλεθεατέ ότι θα παραιτηθεί αν βγει το όχι και και και χτε. Ευτυχώ όμω έκανε τι διευκρινήσει, ξεκίνησε κανονικά η εκπομπή του. Παραμένει στο μετερίζει του αγώνα για την σωστή ενημέρωση του ελληνικού λαού γιατί σε αυτά τα κρίσιμα, αν κάτι χρειάζεται ο ελληνικό λαό, είναι σωστή ενημέρωση. Και βεβαίω θα ακούσουμε τώρα την απάντηση. Και έχουμε στο νου όσο ακούμε την απάντηση του συναδέλφου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 και εξέφραζε έτσι την αγωνία του, την ειλικρινή αγωνία του, τον σπαραγμό του για το, την πορεία της χώρας ε, και τον, ε, το που θα οδηγηθεί αν το όχι επικρατήσει. Τα δάκρυα ήταν προεκλογικά, μετεκλογικά δεν ήταν. Το αντίθετο, χτες είχαμε τη διαβεβαίωση ότι παραμένει.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 Και οι τράπεζε ανοίξουν την Τρίτη. Όπω μα είπε ο κύριο Βαρουφάκη, χωρί capital controls και χωρί δραχμή, υποβάλλω την παρέτησή μου στον εργοδότη μου. Αυτή ήταν η δήλωση και στην οποία εμένα.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 Αυτό είναι στην βούλτεψη που έχει αλλάξει και την διαφοροποίηση από την προηγούμενη βούλτεψη όταν ήταν κυβερνητική και έβγαινε και έλεγε με το γνωστό ύφο αυτά που έλεγε: Time for pizza, blah pizza. Όρεξη για pizza, pizza's blah. Number one Italian pizza. Μία είναι η αυθεντική Ιταλική pizza. Αυτή που ψήνεται σε φούρνο με ξύλα. Dlatego oh, pizza blue! Nie jalowica, pizza! Paragelni pizza blue, paragelni piota! Pizza blue! Pierwszy w świecie w dystrybucji pizzy! Number one, delivery pizza! Paragelni 2, płacisz 3! Teraz i w nowej gawze, smuugari! Order now! <commodel> Antoni's and friends, σήμερα pizza, avrio hora. Antoni's and friends, mera pizza.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 και βαδίζω για μια μεγάλη χαράδικη και πίσω δε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 Έλα τα Αποστόλη πάει το χάσαμε το παιδί μα Αποστόλη <Κάσαμε> Το χάσαμε το κορμή πατριώτη Πάει ο Αντώνης Αποστόλη Και ο Αντώνη καλέ, για το Γιάννη λέω Α <Κάχω> έχουμε και το Γιάννη ας με ρε μ Ωραία, μ μ μ Ένα ένα εντάξει εντάξει όπα <Κάσαμε> όπα έχεις <Κάσαμε> δίκιο <Κάσαμε> να πει μια σειρά Ας κλάψουμε πρώτα τον Αντώνη Πάει <Κάσαμε> <Κάσαμε> <Κάσαμε> ο <τον> Αντώνης Αποστόλη θέλω να βάλεις από χάρη κλείν Από made in Greece το κομμάτι που λέει Και μαζί και μόνοι θέλω τον Αντώνη Και μαζί to mały, po co Ena Ne? nie. A, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, tu Πρανώ πολλά γιατί γιορτήσω, παίρνωμαι οικογενιά. Πέρασε μωρή τώρα η γιορτή. Ξέρω και λοιπόν. Κάναμε δημοψήφισμα. Με... Πάμε σε Ρίξι. Ακόμα τη γιορτή. Εσύ. Διάβαζα την αυτοβιογραφία τη Ρεζάνη για τη δουλειά και βρίσκω το εξή. Λέει, το Μάιο του εξιτόκτη, η Ρεζάνε στο Παρίσι και δούλευε εκεί αυτό εξώριση, ξέρει τώρα. Και ο Ντεγκό παρακολουθούσε μια πόρη αφητών του μάει που φώναζαν κάτω οι Μαλάκε. Και ο Ντεγό είπε φιλόδοξο σχέδιο. Θέλω να σου πω ότι χθε ήταν η μόνη φορά που σκέφτηκα να φύγω από τη γραμμή και να ψηφίσω.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 Ελά, ελά, ελά. Ο Μπαλούρδο συλληπιτήρια και από μένα. Αυτό που ε... έκλεισε τελικά η ακροδεξιά παρένθεση και όχι αριστερή. Έκλειτε. Αυτό μπορεί να με τρελάνει, <laughs> Θα κοιτάει τα ταβάνια του Ναβαρίνο όλο το καλοκαίρι στην πύλη, ο Σαμαράς. <laughs> Δεν μπορεί να φανταστεί πόσο χάρηκα. Δεν έχει ήταν. χειρότερο. Εγώ τηλεόραση δεν βλέπω. Διαβάζω εφημερίδε ο Σκασμού. Είμαι ιστορικό. Και γι' αυτό ψηφίζω κουκουέξε. Ελπίζω να γίνει ιστορικό του μέλλοντο που θα τα γράψει εμάς σωστά εμάς όλα, τα... Αυτά, όλα αυτά. Ο Σαμαρά <laughs> είναι μεγάλο κεφάλαιο. Δηλαδή η ιστορική του μέλλοντο και το μέλλον των παιδιών μα. Τώρα η Όλγα Κεφαλογιάννη και ο νίστα Κλαμάννη που γράψουν και ο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 Αλλά Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, με Σόφι με ιμαράκι σταύρο, υποτοπάκι. το πάκι... Δεν έρχε κομμωδία, δεν μπορούσε να προβλέψεις. Δεν μπορούσατε ούτε εσείς να το προβλέψετε. Δεν, δε, δεν είναι μόνο αφή, πες και τους άλλους, γιατί λες μόνο αυτούς. Η απέναντι πλευρά του τραπεζιού δεν είναι κομμωδία. Είναι.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 Θα παίρνω πίσω. Από όλα αυτά, εγώ ένα έχω να πω. Μετά από 61% όχι, ο Ολυμπιακός τολμάει να ανακοινώνει παίχτη με το όνομα Νενέ. Έλα, δε φέρανε τους Πάτε, νενέκους, νενέκους έλεος, του Νενέκους όλους. Πριν από πόσο καιρό ο φίλο ο Αντώνη μετέφερε τα γραφεία τη Νουδού στη Συγκρού. πριν δύο χρόνια. Ήθελε με αυτόν τον τρόπο έμεθα να δηλώσει κάτι. Ναι, μια στήριξη στο βοβό, γιατί κάπου εκεί ήταν που τον είχαν μαζέψει κιόλα για τη χρέη. Mm. Δεν ξέρω, κάτι τέτοιο. Όχι ρε αγορή, εννοώ για τη Σιγκρού-Σιγκρού. Α, δεν ξέρω. Δεν πιάνει το υπονοούμενο. Α, ήταν πολύ βαθύ. Γεννηθήκα και ήταν πρωί. Μα έζησα ale mu i Pan i άλλα